Matthew chapter 6 Prosekete deitein diikeousin ninimo namipi inem prostenato nan anthropon prosto teiatini avtis ide mighe misto nukete para to patrimon to en tisuranis ota nun peis elemosinin misal pisi semprosten su os per in ente que rimes. o speri hypocrite piusi nentis inagoghe eskentis rimesse o postoxastos en ipoton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 Αμήν λεγώ ημίν, απεχούσιν τον μιστόν αυτον. Σίδε, όταν προσεύκι, ίσέλται ιστο ταμιόν σου, και κρίσας την τίραν σου προσεύξε το πατρί σου το κρυπτό, και ο πατύρ σου ο βλέπον εντο κρυπτό Mi un omio tite abdis, Iden garoteo so Uto sun prosed keste imis. Paterimon, oh O El tato ibasiliasu, geni tito totelimasu, o senurano keepigis, ton arton imonto nepiusion dosimi simeron, ke afisiminta imon, o ske imisafikamentis ofiletesimon, ke mi isinenki και Alla risei poneru. E ngara Εάν δημία φοιτή της άνθρωπης τα παραπτώματα αυτών, ούτε ο πατήριμον αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δεν ειστεύετε, μη γίνεστε όσοι υποκριτές και τροπή. γάρ τα πρόσωπα αυτών όπως φανώσιν της άνθρωπης διστεύοντες. Αμήν, λέγω ημίν, απέχουσιν των μισθών αυτών. Σοι δεν ειστεύον, άλυψε σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νύψε όπως μη φανείς της ανθρώπης νηστεύον, αλλά το το και ο πατήρ σου ο βλέπον αν Ke αποδόσισι. Μη τηςαυρίζεται η μην όπου σcis και βρώsis αφανίζει και όπου κλεπτε και κλεπτουσιν. Τις αβρίζεται δε ο που γαρέστην ο θησαυρός σου, εκεί έστηκε η καρδιά σου. Ο λίχνος του σώματος έστην ο οφθαλμός, εάν ονεί ο οφθαλμός σου απλούς, όλον το σώμα σου φωτεινώνεστη. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινώνεστη. Ιον το φώστο εν συσκότος έστην, το σκότος πόσον, που δις δίνατε δις η κυρίης δουλεύειν. Η γάρτον ένα μισήσει και τον αίθερον αγαπήσει, η ενός αντέξεται και του έτερου καταφρονήσει, ούτε να στείται ο δουλεύειν και μα μονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μερυμνάτε τη ψυχή ημών, τη φάγητη ή τη ποιήτη, μη δε το σώμα τη ημών τι ενδύσυστε, ούχι η ψυχή πλειον αίσθητης τροφής και το σώμα του ενδύματος, εμβλέψατε εις τα πέτοινα του ουρανού, ούτε ούς πύρουσεν, ούτε τεριζούσεν». Ούτε συνάγουσεν εις αποτήκας, και ο πατήρη μόνο ουράνιος τρέφει αυτά, ούχι εμείς μάλλον διαφέρεται αυτών, τίς διέξιμων μεριμνών δυνατέ προσθύνε επί την ηλικίαν αυτού πηχινένα. Και πέρι ενδύματος, τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξανούσιν, ούκοπιωσιν, ούτε νηθούσιν, λέγονται ημένο ότι ούτε σολομόν εν πάση τη δόξη αυτού περιεβαλλητώ ως εν τούτον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 Zititi πρώτον την βασιλίαν και την δικαιωσύνην αυτού, και τ' αυτά πάντα προσθετήσετε ειμήν. Μίον με ριμνησίτε εις την αβριον,